Να μοιραστώ μαζί σα. Κυνατρφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Καλημέρα, Παστολίμο. Ωραία το διάνγκελμα. Από εμά εξαρτάται τι θα συμβαίνει κάθε φορά. Όμω είναι. Και το τελευταίο μίλη προ την ελευθερία. Νόστιμο. Τώρα για πε μα, τελικά όμω, ποιο θα την πληρώσει μα, όλο αυτό το άνοιξε, κλείσε. Που κάνει ή θα την πληρώσει ο λαός πάλι. Ο λαός που έχει το φιλότιμο να εργάζεται 10 ώρε την ημέρα. Οι κεφαλαιοκράτε που έχουν τη χαρά. Και, και μόνο που λέτε τα... κεφαλαιοκράτε, μια να τριχείλα μου έρχεται. Απλά <laughs> είδες. Δηλαδή, με του ποκού κεφαλαιοκράτε μου έρχεται στα ρουθούνια μυρωδιά από σουβλάκι, στο πάρκο τρίτσι. <laughs> ε τώρα σε παρακαλώ. Δεν σε προσβάλω. σου λέω. Πια μυρωδιά μου έρχεται. Τα βάλατε μαζί του. Δεν πήγε η καρία. Ο ένας πάτησε την κεσαριανή, ο άλλο στην ηκαρία. Τελικά δεν μας έχουν αφήσει τίποτα για τίποτα. Ρε παιδάκι, που να μην μας έχουν μαγαρίσει. Αυτοί οι άνθρωποι και οι και οι δε.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 Θέλει πιο μαλακά Τελικά είμαστε μια ωραία ορχέστρα είμαστε Ωραίος τρόπος κύριε, ωραίο επίπεδο, μπράβο Είδεις that's για that's να μην cool. μιλείς πάει ούτε μέρα στην Ευγενία Μανολίδου να σε κάνει άνθρωπο Χαίρετε παιδες Ναι, καλή σας εσπέρα Χαίρετε τις εσπέρας Τι κάμετε, πως το λέει Πως έχετε Τι κάνετε <laughs> <laughs> Αντεγιά Καλώς Γεια σου πέδα Χαίρετε πέδα ρε μα, ανάρι, να πούμε. Πώ είναι αυτό στα αρχαία? Χαίρετε τη εσπέρα. Το πέδαρε πώ είναι. Χαίρετε τη εσπέρα. Δηλαδή με λίγα λόγια, καλησπέρα. Χαίρετε τη εσπέρα. Καλησπέρα. Α, μα αν λε να με καταγγείλουμε, ξέρει πόσε καλησπέρα έχω πει. Τώρα μ' αφήσει. Κάνε πλάκα Λοιπόν, τρομονόμο και στη μουσική που θα κρίνεται λέει ανατρεπτική. Ναι, δεν κατάλαβα. Όχι, θα ακούμε αυτά τα hip hop. Ναι. Που δεν ξέρω κι εγώ τι λένε μέσα. Δηλαδή τα τραπ κυρίω που εκεί δεν καταλαβαίνει έτσι κι τι λένε μέσα. Mm -hmm. Αλλά δεν κατάλαβα Θα παίζει ο καθένα ότι η μουσική του καπνίσει Είναι και ευρωπαϊκός νόμος λέει αυτό ε; Ναι άμα είναι oh, Πολύ ωραία ε, Η Ευρώπη δη... μας Αχ συγκινούμε καθ' που τη σκέφτομαι Η Ευρώπη μας Our Europe Our Europe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 έχω γατάκια. Είμαι στο κόκκινο νησία και τα κάνω όλα υπέροχα. Ανοίξανε τα σχολεία το Σάββατο. Τώρα προσπαθούν όλοι αυτοί να το μαζέψουν και δεν μαζεύετε. Εκείνο όμω που μου έκανε εντύπωση Είναι που 5.500 χρόνια στεκόταν εκεί ο παθενόνα αφίλη. Βρήθηκε ένα άνθρωπο να τον φιλήσει και τον βγάζουμε παιδεραστή Τι να το φιλήσει, παιδί μου, σχεδόν τον κατάπιε Δεν το φιλήσε μόνο. Έχει γλίψιμο, δεν έχει κάνει ούτε αυτιά. Σηγάμι μα κίσει κανακαλώντα. Παλαγία μου, όχι αυτιάσαι. Όχι, όχι, όχι. Είναι αλήθεια να τον ξεπέρασε. Έχεις ακούσει αγαπητέ μου τη διασκευή του τραγουδιού «Τα Μαύρα σου του Αγγελόπουλου «Τα Μαύρα Μάτια» Ναι, το έχω ακούσει «Τα Μαύρα Μάτια σου Όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε» Τώρα έχει το άλλο Είναι... Τα πράσινα, α, όχι, για αλλά τα τον κούλι, τον κούλι Τι? «Τα γουρλωμένα Μάτια σου Όταν μας βλέπουν» Δεν έχει δε, δε και τα το «Τα, τα γουρλωμάτια» Σου, ποιο, ρε, τα γουρλομάτια σου Όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε, Και την καρδιά μου συγκλονίζουν yeah. Τα Συγνώμη. γουρλομάτια σου mm. Όταν μας βλέπουν Σου, σου σηκώνονται τα μάτια Σου και Κάποια σηκώνεται. αγάπη μου παλιά Στακούνται. Μέσα Μέσα στα γουρλομάτια αγού... Τα σου Κοιτάζω εκείνη παγαπούσα μέχρι χτες Εκείνη πάνηξε στα στήθια μου πληγές Τα πουρλομάτια σου παγάβουν πυρκολιές Δεν, δε, δε μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα.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 Δηλαδή, αυτά. Διαχόμε για μια σπουδέ μου. Η Ελλάδα είναι κάτω το τελικό νόμο. Εκαντούσαγω. Κατά κοινωνικά και ομάδα θα συγκρότερα. Σα παρακαλούμε πολύ. Μην κυκλοφορείτε. Μην στο σπίτι. Μην κυκλοφορείτε Μην μίζετε να σκεφτείτε σε καταγέσαι. Μείνετε σπίτι. Το σχέδιο αποτελεί υλοποίηση χουντικών διαταγμάτων. Να ¡Ela!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 Για την παρασκευή κιόλας, μιας και... αυτή την κουβέντα. Μποράς, να βάλει, μπορεί να το από μόνες, δε, δε, θυμάμαι, του... Τα σπίτι του Μακαρύτη, της και σε κάθε στίχο που θα λέει, τα σπίτι. σπίτι θα βάζεις του Πρωθυπουργού στην Ο Μητσοτάκης πήγε για στην και με από το Μενίδι που έκαναν μότο εκεί. Λίγον απόψε δεν πρόκειται να βγω. Επίσκεψη στα τρίκα, ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα κάτσω σπίτι, θαράξω σπίτι, κι άμα πεινάσω τηγανίζω καν αυγό. Σήμερα η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, στην Καλαμάτα. Θα κάτσω σπίτι, θαράξω σπίτι. το κλειδί. Με μαντινάδες υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό οι νησιώτες στην ακριτική θύμενα. Σπίτι, σπίτι, γιατί αυτό το έργο το ξαναδεί. Ξήμισα ένα πρωί και ήθελα να πάω στην Ικάρια, να πάω να φάω για δύο βρασε βε מזαλίδες βάλε όλα τα βινενík το κουνούμαλο το μπρέσβι, όλα τα την και μιλάς, Δεν Μια ζωή, μαρακία, κάνετε όλη την Ελλάδα Να φύγει, να βγει καθ' ένα πίσω. Καλό, καλό, αδί. Μα φάει, γύρω. Τι Όμον οι όλα Να πα τα κομμάτια. το χειρότερο χαμετιπίο. Καλά με τρέβεστε, δύο. Κύλα τώρα, πέτρα απολύτω. Καπίθα, στο κοινό. κατούλα. Στον Να Λοιπόν, θέλω αφέτος για την Πανασκευή την άλλη. Τον Γιώκα να λέει τον χασκέ, χασκέ. <laughs> Ντροπή κύριε, ντροπή. Μιλήσατε για χαφιαδισμό κύριε Γκιόκα, ναι ή όχι. Ναι, και σα λέω. Γιατί το μιλήσατε το για χαφιαδισμό δείχνοντα ένα κρίβετε... βουλευτή. Βεβαίω μιλήσαμε. το χαφιαδισμό. Ναι, δείξατε Α. τον βουλευτή όμω. Τον έχει κερδίσει από πάνω το χρόνο. Α, τον έχει κερδίσει. Δηλαδή είναι σωστό ναι, αυτό ναι, που μα λέτε ναι, τώρα. Να καταδικάζετε μια τρομοκρατική ενέργεια και να δείχνετε ένα βουλευτή για χαφιαδισμό είναι σωστό. Dan in a Rufianoso, Costa's a Bogdanos.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 Συμφίμηθα! Βροπίστα! Βροπίστα! Αγάπη! Πολύ ωραία ιδέα σου να έρθουμε απόψε εδώ, αγάπη! Δράμα! Δράμα! Αγάπη! Απόψε είναι η ωραίτερη βραδιά της ζωής μου! Αγάπη! Κάποιες εκδηλώσεις, αγάπης... Φελί. Στα γαμίδια! Αγάπη! Να, να! Πάρτε τα! Αγάπη! Πάρτε τα! Να! Αγάπη! Εντολή για την Παρασκευή, αγγελία θέλω. Δώσε. Λοιπόν, έχουμε γιατί έχουμε ένα καρδιό τραγουδάκι παραδοσιακό που λέγεται Τούτε τι ημέρε έχω. του. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μέσα έχει. για καλώ ορίσατε. τη τράπεζα στρωμένη. Οπότε έχει φίλου χάσει του. Εκεί ξέρει καφέ, δεν χρειάζεται να σου πω. Κραξίματα, συνθήματα για την υγεία, για του πάτσου, όλα. Να πέσει που έχει ζητήσει όλε. Ναι, ε, έτσι, έτσι που είναι ομαλέα. Θέλει αγοράκι μόνο. <στολή> agapī dinā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 Λοιπόν, θέλω μια αφιερώση για την Παρασκευή. Να μαζέψουμε μερικά τραγούδια γιατί δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε όλα. Από αυτά που θα απαγορευτούν να δημοσιεύουμε στο. Α, ό,τι έχει δεξιωθεί. Ναι, για πε. Ναι, τι να πω τώρα, το κόσμο γυάλινε. Να σου δώσω μια ανασπάση, Αχβρε, κόσμο γυάλινε. Και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη. Αιδε θύμα, ψώνιο, αϊδε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσει Θα θανάποδα Θα θανάποδα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 na panaia o sa voglia spirane e muse mia nora che se marmorosa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 Τικάρι. <καρίς> το Είτε, να, πάριο; δεν... Θέλω το συντή του πάριου. Πάριου. Να πα την πάρω να ακούσει η καριότητα. Το που γουστάρω θα πάω. Απαγορεύεται. Αντιγιά, δεν απαγορεύεται. Αλλά κρίμα που δεν είμαι πρωθυπουργό για να μπορώ να πάω. Άμα κάνει τέσσερι και οι φίλοι σου μπορείτε να πάτε. <Τι> Σε ένα πρωί και ήθελα να πάω στην Ικαρία να πάω να φάω ντοναδάκια για λατζίνι. Πέταξα με ελικόπτερο στους φούρνους πήγα στη Θήμενα, στη συνέχεια με ένα σκαφάκι πήγα στην Ικαρία πήρα ένα αυτοκίνητο, διέσκησα το νησί, πήγα στον Νεύδηλο Και στη συνέχεια κατέληξε για το φαγητό στον κύριο Στεφανάδη. Το μαλάκια για λαντζίνι. Όχι αλοκάρβουνο.